Λοιπόν, να τώρα κάτι σημαντικό. Έλα. Υπάρχει στα χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεβέκ, είναι αρχιμαδρίτης. Ναι. ναι. Ε, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικό μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης επειδή πέθανε ο προηγούμενος αλλά δεν τον είχανε στους καταλόγους και τα λοιπά. Θα γίνει μέσα τον Οκτώβριο. Ο άνθρωπο είναι πολύ δικό του. φίλος του έχω μιλήσει για σένα. Να ξέρεις, του λέω, εγώ του λέω, αδερφέ, του λέω, μόνος στο Καμένου του λέω. Έχω κυνηγηθεί από τον μπάνο πολύ. Αλλά αυτός απ' αυτό λέω, να ξέρεις ότι ο άνθρωπο και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος. Τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση, γιατί εδώ η περιοχή είναι στο Και τον θέλει και ο ίδιος ο τραμ. Δέκατο μηνός, δέκατο 10 του Οκτωβρίου. Yeah. Έρχεται εδώ η Κύμπερλη, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου λέω. Τι λέξε τώρα. Λοιπόν, λοιπόν μη πολύ. Και το βλαμένο... Άστο. Νοί. Νοί. να φύγει. Γεια σου, Κυριακό Μητσοτάκης. Το βλαμένο... Άστο. να φύγει. Μα λέμε βλαμένο τον Πρωθυπουργό μας. Και πώς πρόγειψε αυτό. Τι που εννοείς. ξέρουμε ότι λέει, καλά έναν βλαμένο έχει κυβέρνηση. Ε, όχι, δεν μιλάει για κυβέρνηση, λέει γενικώ. Λέ, Εντάξει, το, το μάθαμε. Α, οι πληροφορίε αυτά λένε και οι διασταυρώσει. Εννοούν τον Κυριάκο Μητσοδάκη, τον πρωθυπουργό μας Το θέμα δεν είναι αυτό. Εδώ είναι ο Πάνο Καμένο. Για να μην μα με τον αρχηγό τη κριτική μαφία και κανονίζουν θέματα. Εμένα η φράση που μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτή που λέει ο αρχηγό της κριτική μαφία. Είναι λέει πολύ δικό μα άνθρωπο. Ναι. Για τον Αρχιμανδρίτη. Αυτή η φράση πρέπει να ακούγεται τη μέρα. Και χίλιε φορέ σε κυβερνητικά τηλέφωνα. Είναι πολύ δικό μα άνθρωπο. Βάλ τον. Κάντε τον. Εδώ μιλάμε για αρχιμαντρίτη. Ναι, ναι, ναι. Καλά. Να από, τον ταλιά. βάλουνε δεσπότη. Εδώ έχει γίνει σλόγγαν. Τα δικά μα παιδιά έχει γίνει σλόγγαν. Ναι, αλλά εδώ μα είναι πολύ δικό μα δικα... άνθρωπο. Ε, είναι και αυτό δικό μα άνθρωπο. Και είναι κώδικα. Το καταλαβαίνει ο, ο, ο καμένο. Όχι, είναι γνωστό. Όχι, είναι Καταλαβαίνει ο καμένο και ο κάθε καμένο, ο πάνω, από κάτω, τι εννοεί. με τη φράση πολύ δικό μα άνθρωπο και γίνονται τα δέοντα μετά ε, ναι. τώρα να βάλουμε τον πολύ δικό μας άνθρωπο αυτό είναι ταυτότητα ναι. το είναι δικός μας άνθρωπος, ανοίγει πόρτες είναι δέκα φράσεις που δικούν τη χώρα ναι. αν κάποιος παρακολουθεί τα τηλέφωνα θα τις ακούει συνέχεια αυτή είναι μία από αυτές εδώ μιλάμε τώρα για έναν αρχιμανδρίτη τον Μελχίσεδέκ ναι. είναι το εκκλησιαστικό του όνομα Έχει άλλο, αυτό διάλεξε, άλλος διαλέγει Βαρθολομέος Άλλος διαλέγει ε, ναι, εντάξει, Μελχιόρ ε, Ναι, όχι, ναι. Μελχιόρ είναι άλλο, είναι ο μάγος ε, και... Ενώ το Μελχισεδέκ είναι μακριά <laughs> Είναι άλλο Ο Μελχισεδέκ ήταν νομίζω Μελχισεδέκ είναι ο, οργάνωση <laughs> Είναι <laughs> ασφαλιστικό ταμείο <laughs> Ποια τα αρχικά Ε, κάτι, τι είναι αυτό <laughs> Μου έστειλε το Μελχισεδέκ Ναι, πω, πω και στο <laughs> Μελχισεδέκ <laughs> 24 <laughs> πεις, το εδώ έχουμε τον Εόδα Σάμ. <laughs> θα μπορούσε να λέγεται δικό μα άνθρωπο ο Εόδα Ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ είναι δικός μας έτσι Ο ένα, ο, ο, ο, ο, ο άλλο. <laughs> δεν Αυτή εδώ η κριτική μαφία θα έχει και στον Εόδα θέμα Α, και... Δεν νομίζω. Τη σχέση Κρήτη-μαφία και Ο P -P -P. <laughs> Και, και Μητσοτάκη, όλα αυτά δεν κολλάνε μαζί. Τα περισσότερα του ΟΠΕ και πέριν στην Κρήτη. Πάειλα. Ναι, και το, το, το γαλάζιο το νησί. Εντάξει, γεννιόνται πολλά πρόβατα εκεί, γι' αυτό. Γι' αυτό. Είναι ε, η Μεσόγειο Παραγωγικά <laughs> τα πρόβατα εκεί, ε, πάρα πολύ. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε τη σήμερα να θυμηθούμε τον Πάνο του Καμένο με αυτό το διάλογο του πολύ ωραίο. Και... Τέλα Παναγία μου Να βλέκονται στρατιωτικοί, ναι. παπάδες, πολιτικοί Μπάτσε όλοι μαζί σε Κάτω από μια ομπρέλα που λέγεται μαφία ναι. Και, και ο καμένο να... να έχει δουλειά που. Τι δουλειά έχει καμένο Βλέπει θέλε... τον καμένο ναι. Περνάει το μυαλό σου να γνωρίζει όχι, Κάποιον όχι, μαφιόζο όχι, Και να μιλάνε στο τηλέφωνο όχι, σε και λέει δικό σύννεφο. σου ήμουν Ναι, έπεσα από τα σύννεφα Και εγώ Ναι, και, και βλέπει και την Κίμπερλη μαζί <laughs> κλεσέλα Παναγία πού μα ήταν. το λέει εδώ ότι τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση ναι. τον τάδε Δεν, εδώ με πίσω, την Κίμπερλη τα ελέγχουμε όλα ναι, ο που φτάσαμε <laughs> η Κίμπερλη και είναι εδώ μαζί η... μου Η διεθνή καινούριο που θα μα λύσει τα προβλήματα που Εδώ έχει. Εδώ είναι ο Τραμπ πρόεδρο που έβαλε την Κίμπερλι. Ναι, καλά, λογικό. Συμπαθεί τον καμένο. Το ο Μητροπολίτη, Trump. τον Τάδε, Αρχιμαδρίτη, τον Μέλχισε Δεκ, τον θέλουν για να γίνει Μητροπολίτη γιατί εκεί πουλάνε κάτι φιλέτα. Να. Όχι κοτόπουλο. Όχι εμάς. κοτόπουλο. Α. Δεν είναι για. Και αυτό ο Αρχιμαδρίτη. είναι για Άμα γίνει Μητροπολίτη. Γιατί πέθανε ο προηγούμενο Μητροπολίτη. Ποιο αποφασίζει αν θα πουληθούν τα. Είναι φιλιαδέ τη Εκκλησία εννοεί. Ναι. Εκκλησίας και οικόπεδα και, και, και γενικό εμπόριο, κέρδη, ευρώ. Yeah, exactly. Και θα πάνε οι χριστιανοί να φιλίσουν το χέρι αυτού του Μητροπολίτη, αν γίνει Μητροπολίτη. Κάτι χειροκροτήθηκε εκεί με το κείμενο. Με το Μεριάκο και την τώρα. Είναι εδέ... αλήθεια ή είναι ναι. τίποτα αυτά που κάνετε εσεί που κολλάτε από την εφημερίδα, ξεκολλάτε και το κολλάτε δίπλα. Όχι. Είναι... Το AI, πώ το λέτε, το σύγχρονο. Πραγματικότητα. Αλήθεια είναι αυτό. Κι κανένα δεν έχει αφήσει χέρι βρώμικο φίλο του Με όλου. Είναι να το κάνει Ε, παπάδες είναι, όταν πας στον τόπο δεν θα πας στο, στην εξουσία την εγκλησιαστική. Σωστή. Να, τα αποτέλεσματα. Πώ έρχονται τώρα και είναι πολύ δικό μας άνθρωπος. Και αυτός. Ναι, Πράβομαι. να ακούσουμε τη συνέχεια. Λοιπόν, άκου τώρα κάτι σημαντικό. Έλα. Ε, υπάρχει στα χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχυσεβέκ, είναι αρχημαδρίτης. Ναι. Ε, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικό μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης επειδή πέθανε ο προηγούμενο. Αλλά δεν τον είχαν στου καταλόγου και τα λοιπά. Θα γίνει μέσα τον Οκτώβριο ναι. κατά 99 γιατί θέλει το Πατριαρχείο. Ναι. Ε, ο άνθρωπο είναι πολύ δικό του φίλο. Του έχω μιλήσει για σένα. Να ξέρει, του λέω, εγώ του λέω, αδερφέ, του λέω. Έπονα του καμένο του λέω. Ε, έχω κυνηγηθεί από τον Παπαγάλο, εγώ πολύ. Αλλά εκτό από αυτό, λέω, να ξέρει ότι ο άνθρωπο και μπορεί να στηρίξει ο καμμένο, τον θέλει και η αμερικάνικη βάση. Γιατί εδώ η τεροχή είναι στα κροτήρη. Και τον <Ται> θέλει και ο ίδιο ο Τραμ. 10 <Τι> του μηνό, <Τι> 10 του μηνό, Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλ. Όπου ελέγχουμε <Τι> όλο το σύστημα. Εγώ <Τι> μαζί <ίδιος> τη είμαι τώρα. <Τι> δίπλα <Τι> μου είναι. Τι λέει αυτό <Τι> Λοιπόν, μην <Τι> μιλά <Τι> πολύ. Και τον βλαμμένο, Άστον, <Τι> να φύγει. Θέλει να κάνουμε κάτι. Εάν εξαρτάται από <Τι> του Αμερικάνου, εγώ το <Τι> καθαρίζω. <Τι> <Τι> <Τι> Όχι, εξαρτάται μόνο του Αμερικάνου. Γιατί είναι υπεροχή δικιά τους Το καβαρέλω Το καβαρέλω Σε τρεις κινήσεις Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσετε Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω Τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την αταλάντευτη επιμονή και την αποφαστικότητά του <Ρε guild. Χοφηκάνη> το <καφαρέλαιο. Χοφηκάνη> Αμάν το ε, η εμμονή σου με τον Τζίπρα Αμάν Σου το παιδί πάλι που έρχεται παιδί. Μην αφήσουμε ένα το άνθρωπο να επιστρέψει καφαρισμένος και ξεπλημένος ξεπλημμένο. τι Ξεπλημένος <Criminal>. <uniform> Ωραία, λοιπόν, πάνω σε αυτά, αυτά, λόγω αιμονής δικής μου, θα ακούσουμε τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στο Μέγκα, δημοσιογράφο. το δημοσιογράφο, ο οποίος μιλάει για την πρώτη φορά αριστερά και τους αμόλυντους. Α. Να πούμε ακόμα ότι σύμφωνα με πληροφορίε τι τελευταίε ώρε, αξιωματικοί τη αστυνομία που ήταν στην περιοχή δήλωναν ότι είχαν προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια και το 2017 και το 2018 να εξαρθρώσουν μέλη του κυκλώματο. Σε μία περίπτωση, τα πολιτικά πρόσωπα που μνημονεύονται σήμερα είχαν παρέμβει και είχαν ζητήσει μέσω των γνωριμιών επειδή ακριβώ θίγονταν αυτά τα. Πρόσωπα. Μιλάμε και για τον κύριο Καμένο. Υπάρχουν αυτέ πληροφορίε, επαναλαμβάνω. ο κύριο Καμένο να Είχαν ζητήσει, είχαν κάποιε πολιτικέ προσβάσει. Δεν θέλω να πω περισσότερο αυτή τη στιγμή, ότι είχαν πολιτικέ προσβάσει και είχαν ζητήσει να κάνουν δισεμίε μεταθέσει κάποιων αξιωματικών αστυνομία που ερευνούσαν στην εκείνη αυτό, την περίοδο. Συγγνώμη. Το 2018. Το 2018 να πούμε ότι είχε γίνει μια έρευνα τη ελληνική αστυνομία, όπου είχε εντοπίσει 180 μέλη του κυκλώματο, μερικά κοινά πρόσωπα με το τωρινό mm -hmm. Και ανάμεσα σε αυτού ήταν και μέλη και του ορεινούματο που είχαν κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών ή για άλλα τότε αυτοί φαίνεται να είχαν πολιτικές προσβάσεις και να είχαν ζητήσει μετάθεση των αστυνομικών Γινόντουσαν πραγματάκια θέλω να πω Πού δεν τα περιμέναμε θα έβλετε κανείς δεν μας γέμιζε το μάτι για τα... βρωμιές μοιάζουν αυτά αλλά τους για βρώμικους Όχι, μα τώρα περιμένουμε πώς και πώς να ξαναγυρίσουν το Νοέμβριο να έρθουνε καθαροί να ξανακυβερήσουν δεν μπορείτε να έρθουν το ίδιο βρώμικο μετά από Τι έγινε, Οκ, okay. Εδώ είναι το ρεπορτάζ, όπως yeah. το λέει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος Δεν ξέρουμε αν ισχύει, θα πάπω, περιμένουμε να αποδειχθεί Πολιτικά πρόσωπα, όποιο, όταν ενοχλούσαν οι αστυνομικοί την μαφία mm. Τους στέλνανε στη Μπινέζα <laughs> Κάνανε τέτοια, ο γενικός τα ξέρουμε, αποστρατείες, κρίσεις, κραφνικές Και επειδή ξεκινήσαμε με καμένο, να θυμηθούμε τι ακριβώς Ε, ε, επενέργεια oh. είχε ο Πάνος Καμένος πάνω στον Αλέξη Τσίπρα <κυρή> Εσείς τι πάθατε ο, ο μικρός έσπασε το αριστερό <σχωρί> τα Α μικρός είναι θα μάθει τελικά <σχωρί> δεν που τα καταφέραμε ναι. το κολλήσαμε εγώ το βρήκα συμπαθητικό το σποτ <σχωρί> <κυρή> <κυρή> και να επισημάνω ότι το αριστερό με το δεν είναι μια χαρά δεν έχω κανένα πρόβλημα Ναι. Ναι, με το αριστερό το δεν έχει πρόβλημα. Με το αριστερό έτσι, <laughs> ιδεολογικά έχει ένα θέμα. Εδώ λοιπόν η περίφημη διαφήμιση του Πάνου Καμάνου, λίγο πειραγμένη, για να τη φέρουμε στα σημερινά. Να μείνουμε λίγο. Ενώ αυτό που την κάνα, δεν είναι πειραγμένη. <laughs> Κάνετε πειραγμένη. Δεν <laughs> έχουμε κόψει κιόλα τώρα. Η διαφήμιση είναι πειραγμένη, όχι οι αυτοί που συμμετέχουν. Ναι, το, θυμάσαι τότε που είχε το παιδάκι και σπάει στο το χέρι του. Α, χέρι του. Και το, με το γύψο και το πειραγμένο. το άλλο εκεί. δεν σπάει έτσι κι αλλιώ. Κανεί δεν ξέρει, δεν... πολλά γίνονται. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει. <laughs> Αυτό έχει κόκαλα. Θα μείνουμε λίγο στην κριτική μαφία. Έχουμε δύο διαλόγου. Μιλάει τώρα ο Μελχισεδέκ. Εδώ θα τον ακούσουμε από δημοσιογράφου του Όπελ. Ναι, ναι, ναι. Που μπορεί να γινόταν και δεσπότη. Μπορεί να γίνει κιόλα, δεν ξέρω. <laughs> Είναι τίτλη, τι τιμή όλα αυτά τώρα. Εδώ το βιογραφικό του έχει εμπλουτιστεί. Αν με ρωτά, mm. μακάρι να γίνει. Ε, δεν ξέρω. Μακάρι να γίνει. Συγγνώμη, η, σεζόν ξεκινάμε. Η κριτική εκκλησία όχι είναι να, να με Άγιο Γεώργιο. Ναι, όχι. Ή ε... τον ηγούμενο... Προηγούμενο, δεν ξέρω τι. Και Μ, μιλάει λοιπόν. Μέλκη Εδέκ, τώρα... ωραίο. ωραίο. ωραίο. Υποβεί, βγει, σεζόν θα βγει με αυτό. Ο, ο, ο ΠΚΠ Μ... και ο Μέλκη 10 <laughs> Ο ΠΚΠ, και 10 Είναι και άλλη γλώσσα όλο βάλει Τα Greeklis αυτά τα έχουν καταστρέψει όλα αυτά. LOL. Είσαι... Ε, γιο, μπρο ναι, και τα λοιπά. Με, Ε, αυτά. Πού θα Μελχισεδέκ χη σε λέξεις που δεν βγάζουν νόημα. <laughs> Εσύ αν κάνεις που είσαι και στη Αν κάνει τραγούδι τι μπορείς να τεριάχεις σαν ομιο με το Μελχισεδέκ Α, δεν ξέρω. Δεν μου Εδέκ, τσεκ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε. Τσουτσεκ. Κόψε το τσεκ. Το έγραψε το φεκ. Ότι θα γίνει δεσπότη. Μέλκι σε δέκ. Μέλκι σε το έχει γράψει και το φεκ. Και πάρε και το τσεκ. Και πάρε και το τσεκ. Εκεί νομίζω. Και φύγει από κάτι τέτοιο. Θα το βρούμε το υπόλοιπο. Τσουτσεκ. Δεν φύγει από όλα. Τσουτσεκ. Να κλείσει λίγο όλο αυτό. Θα ακούσουμε τώρα. Θα το γράψω. Τι παράσταση ετοιμάζουμε και δεν ξέρει ποτέ. Λίγο τώρα να το κάνω. Ακούστα Αυτό τώρα στην γλώσσα τη Γιώργιου, αλλιώ θα ακουστεί άλλο που το λέμε εμεί τώρα. Ε, βέβαια, τώρα δεν το συζητάμε. Τι τα γράφει ο που είπαμε. Δεν Έτσι βγάζει παραστάσει, εσύ. Πώ αλλιώ. Από αυτού τόσο χρόνια τι είναι. Εδώ μη βγάζουμε 26 χρόνια έτσι. 26 είναι. Το 99, δεν ξεκινήσαμε. Πόσο έχουμε τώρα. 25. 26 ακόμα. Μου φαίνεται αιώνα. Λοιπόν, ακούσουμε. Μετά το σε Εδέκ. Θα τον ακούσουμε εδώ, όπως το παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι του Open, συνομιλία με τον αρχηγό της μαφίας. Ιερά ανταλλάγματα, όπως κομμάτι από το Τίμιο Ξύλο, φέρεται να ζητούσε ο φερόμενο ως εγκέφαλο της κριτική μαφίας από τον Αρχιμανδρίτη για να τον στηρίξει στην εκλογή του για τον Μητροπολιτικό Θρόνο στα Χανιά. Ο αρχημανδρίτης του απαντάει ότι αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο και ότι ο ίδιος κατέχει μια ελάχιστη ποσότητα του τίμιου ξύλου, η οποία του παραδόθηκε από τον ίδιο τον Πατριάρχη ροσολίμων. Πλην όμως η ποσότητα είναι απειροελάχιστη και δεν μπορεί να διασπαστεί σε περαιτέρωτε μάχια. Ο φαινόμενο αρχηγός σου ζήτησε ανταυτού λείψανα προκειμένου να κάνουν περιφορά και να κερδίσουν χρήματα. Θα τι γίνεται. χρήματα. Θα γίνεται. Πάει ο αρχηγό τη μαφία, το Μελχισεδέκ, που μπορεί να γινόταν και Μητροπολίτη, που αγκαλιάζει και μιλάει και σηκώνει τα τηλέφωνα και κάνει τι θέλει. Και είναι αρχημανδρίτη. Και του λέει: Έχω ακούσει ότι έχει τιμιοξύλο. Έλα να το πουλήσουμε να βγάλουμε Έχει την ευρώ να το τιμιοξύλο. Δεν θέλω για μένα. Δεν του πέτει ακριβώ. Και του Για τη ρόμη τώρα θέλω. Ο αρχημανδρίτη του λέει ο Μελχισεδέκ ότι. Ε, το τίμιο ξύλων πολύ μικρό. Για πού να κόψουμε τώρα το ξύλο. Και σου ζητάει ο άλλο να το κόψει και σε τηλεκάρτα. Okay. τηλεκάρτα. Σκώνει. <σκόνη> και του λέει ο άλλο, του ζητάει αφού είδε ότι δεν μπορούσαμε το τίμιο ξύλων, έχει λείψανα. Κάναμε. Βγάλουμε κανένα φράγκο με τα λείψανα. Ναι. Οι χριστιανοί τα ακούν αυτά. Γενικώς, έτσι, που... Τα ακούν. Τα... Καλά, λείψανα υπάρχουν όμω γενικώ. Λείψανα. Πρέπει να τα ίδια, θα κάνει κάποιο DNA, το βάλει στο στόμα, να το δαγκώσει. Και εκεί συνεχίζει το διάλογο ω εξή. Ο κατηγορούμενος ρωτάει τον Αρχιμαδρίτη αν είναι όντω γνήσιο το λείψανο ή αν είναι ψεύτικο από ζώο. Και ο Αρχιμαδρίτης αστειευόμενο, του αναφέρει τη φράση σκάσερε μακ, μίλε μακ. Εξηγώντα του ότι του έχει προμηθευτεί από ηγούμενο μόνη στην Κύπρο και επειδή είναι σε μεγάλη ποσότητα θα του αποδώσει ένα τεμάχιο. Μα μιλάει ο Άγιο έτσι. <laughs> Αυτό είναι το Λένε θέμα. Θέλουμε τέτοιου κουβέντε τώρα. <laughs> ότι. Ότι. Εγώ ξέρει πού κόλλησα. Πώ το γνησιότητα. Ό,τι είναι από την Κύπρο είναι σίγουρα, σίγουρα από ζώο Είναι σίγουρα πάτη <laughs> Τι 3D Ενιπάρει printer είναι παιδί μου <laughs> <laughs> Έχει κτυπώσει και <laughs> δημοτήσει Και το έχουν επέλεψει Λείψανε Και α, άκου η άνεση που ο, ο αρχηγός τη μαφίας Λέει στον αρχιμαδρίτη μην είναι από ζώο Δηλαδή και ο άλλος το, δηλαδή, θα μπορούσε Έχει ακούσει κάτι Δηλαδή μην είναι από ζώο Αν είναι από άνθρωπο είναι okay. <laughs> οκ Και του λέει είναι από την Κύπρο να. Το έχει δώσει ηγούμενος Ε τελείως oh, πέφτω από την αρχή ρε παι Όχι, δεν είναι. Α, δεν είναι. Για το μόρφου, λες. Όχι, ο μόρφου είναι, είναι θεωρητικό. Θεωρητικός, δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν βάζει το χέρι μου στη φωτιά όχι, για κανέναν, έτσι όπω τον ακούω, επειδή έχει μπει πολύ μέσα στα θεωρητικά της Ορθοδοξία, δεν, δεν νομίζω. Να πω εντάξει, και εγώ. δεν θέλω Να, ναι. Ναι, όχι, ναι, ούτε ναι, ναι, να ναι, το ούτε να Αυτό ναι, ναι, ναι, το τίμιο ξύλο, τα και αυτά. Είναι σαν το του Βερολίνου που ακόμα πουλάνε κομμάτια. Και έχει, Να, έχω τούβλο. και εμπόριο κανονικό. Φεύγουμε από αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία. Που κρίμα, ναι. αλλά φεύγουμε. Ε, θα δε, πάμε σε δελειώνουν, καλύτερο δελειώνουν. πάμε Θα πάμε στην Έγινα. Στην Έγινα πριν 15 μέρες πότε ήταν, είχαμε ένα δυσάρεστο περιστατικό επειδή δεν υπήρχε στενοφόρο. Που είπε, έγινα, είπε. Στην Έγινα. Ε, πέθανε μια συμπολίτη σε μια κυρία. Ναι. Δεν υπήρχε το ασθενοφόρο, τη μεταφέρει καρδιά και τα λοιπά. Δεν έχει και μια καρότσα τη που χρειάζεται. Τα προηγούμενα χρόνια τα λύναμε αυτά τα θέματα με καρότσε. Αντί για πέντε οδηγού στα στενοφόρα είναι τρει. Έλα εντάξει. Τώρα. Και τώρα. Είναι... Πάντα θα υπάρχουν Τι έγινε λοιπόν προχτές, Να. Γιατί Πώ κόλλησα Τόση Τσίωνα, έχω στο μυαλό μου για το, τι είπα, έγινα, έγινα, το ξέρω είπα. ότι είπε Και εγώ το άκουσα ότι okay, είπε Η αλήθεια είναι. Ήμουν πολύ σίγουρο ότι είναι έγιω, Ή ρώτησα κιόλα. Ήμουν πολύ σίγουρο ότι φταίει ο Πελετήδη. Ωραία. Άσχετα <laughs> με την είδηση. <laughs> γιατί έτσι λειτουργεί το Δηλαδή, άναψε με σπίρτο τσιγάρο και να τρελό, Είναι χλωρό, πώ το λέει. Πού, τέτοια που είναι λιβαδιά, χωρί καμιά αιτία. Όλα αυτά μαζί. Έγινα λοιπόν. Είναι ένα νησί στον αργό με Τα φυστίκια, πε μου φυστίκια. Μπράβο, ωραία. Φυστίκια λοιπόν. Ήταν πολύ καλό στη γεωγραφία. Και στι γεύσει. Δηλαδή, αν με πα στο Μάστριχερ που βάζουν εκεί τα φυστίκια, τα βρει Δοκιμάζουν τι κανέλε. Προχτέ λοιπόν, σε μια εκκλησία του νησιού στην Έγινα, μια κυρία πέφτει πήγε να προσκυνήσει, δεν ξέρω τι, λείψανε ή οτιδήποτε, πήγε να προσκυνήσει και βγάζει τον νόμο της. Και θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μάριο Μούκα, είναι συνταξίχος γιατρός που έτυχε να είναι Παρών. στην εκκλησία. Α, Ήμουνα στην λειτουργία και βλέπω μια γυναίκα η οποία παραπατάει και πέφτει κάτω. Έσπασε το νόμο τη. Πάω στην αστυνομία και λέω: Καλέ ένα ασθενοφόρο να έρθει. να την πάρουμε να την πάμε κάτω, γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί. Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγό ασθενοφόρου στην Έλληνα τέτοια μέρα, που είναι δική μέρα, και πρέπει να κατέβει με περιπολικό παρουσία γιατρού. Λέω: Εγώ είμαι γιατρό, το άλαγε πάρα πολύ, γιατί ήταν σπάσιμο, και ήρθε το περιπολικό περίπου μετά. Από τρία τέταρτα, η γυναίκα ήταν πεσμένη κάτω. Η ελέσσα τα μέγαλα έβγαλε το ράσο του, το περάσαμε κάτω από τη γυναίκα και σιγά σιγά τη σηκώσαμε. Η οποία η γυναίκα έπρεπε να φύγει με φορείο και κολάρο. Αυτά φυσικά δεν γίνανε όλα. Λοιπόν, είμαστε Ελλάδα 2025. Όχι, είμαστε Ελλάδα 2.0. Ναι, ηγέτηδα τη βιομηχανική επαναστάσεω. Έχουμε αφήσει πίσω Λουξεμβούργο, Γαλλία, Σουηδία, Φιλανδία, Μεγάλη Βρετανία. Είμαστε καλύτεροι του κόσμου. Μα ζηλεύουν, έχουν κρίση. Και στην Έγινα. Με αυτό το περιστατικό, πριν, το θανατηφόρο πριν 10 μέρε. Πέφτει η κυρία, βγάζει τον νόμο. Δεν θα πέθαινε από αυτό, προφανώ. Αλλά πονά και είναι κάτω. 45 λεπτά. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο, το ξεχνάμε αυτό. Μπατσικό όμω πάντα υπάρχει. Μπατσικό υπάρχει. Ναι. Και βγάζει ο παπά εδώ, ένα καλό παπά, το ράσο. Τι βά το βάζει από κάτω σαν φορείο. Βάζουν τη γυναίκα μέσα στο ράσο. Και έμεινε με τι ερθιέρε. <laughs> <laughs> <laughs> βάζουν τη γυναίκα <laughs> μέσα στο ράσο. Μέσα στο αστυνομικό, στο περιπολικό. Να την πάνε 45 λεπτά καθυστέρηση στον περνοχώρο. Και χωρί να έχει κολλάρει στο yeah. λαιμό που θα έπρεπε να κάνει. Όχι, τίποτα. Τι είναι αυτά. Δεν είχε καμιά <laughs> κάραγα γιου, <κάτι> <laughs> δεν ξέρω κάτι να το κρατήσει. Δεν τελειώνει η ιστορία εδώ. Α, ah, στο Δεν είχαν θεματικά αυτά τα tie να τη δέσει από τη ζώνη. <laughs> κάτι να την κρατήσει <laughs> σταθερή. Όχι, όχι. Ενώ γιατί με τέτοιε πατέντε που ακούγαμε θα μπορούσε και αυτό να θεωρηθεί. Να. Ναι, μα, έχουν, δεν είχαν ναι. μεταφέρει. Ή τι την... βάλουμε μια χειροπέδα από τη ζώνη να κρατιάται σταθερό ο λαιμό. <laughs> Παλιά έχουν μεταφέρει με datsun στην κόνω, νομίζω ήταν. Γι' αυτό σου είπα, παιδί μου, καρότσες, ε, Δεν μ... έχει καρότσα όταν θε. Ξάπλα την είχαν μεταφέρει. Μια άλλη φορά θυμάμαι σε καρέκλα αυτέ του γύφτου τη λευκέ, τη πλαστικέ. Την κλασική ναι. Ναι, την είχαν βάλει μαζί με την καρέκλα πάνω στο datsun στην Να... Και καθόταν και όλας εμείς πιτσιρίκια <laughs> μας βάζανε σε καμιά καρότσα γορτικού <laughs> καθόμασταν... <laughs> ή ήμασταν όρθιοι ή ήμασταν από το <laughs> πίσω τζάμι <laughs> <laughs> ή στη Ρόδα την πίσω <laughs> Είδε στο Ελλάδα 2.0 sorry και όλας <laughs> με καρέκλα ε, εδώ τα καράβια τα είχαν κάνει νοσοκομείο περισσότερες στη Ρόδο Καλά, οι μάσοι που είχαν, είχαν θα θα ανοίξει και τα νοσοκομεία, το καράβι έγινε γέφυρα στη λευκάδα για να περάσει. Μάλλον <laughs> το φεριμπόρ το, το, το, το, το δίκανο. Να το ανοίξω από τη μια και από την άλλη. Αντί για γέφυρα. Είστε μίζεροι Είμαστε. που δεν εκτιμάτε και είστε και ένα αρχό. τους του λέω αυτό. Είναι η πορεία τη λέω. Έχουμε μείνει ότι στην Έγινα ήρθε το περιπολικό. Να πάρει την κυρία <laughs> με το αστυνοί. ράσο τι του παππού. Την πήρε την κυρία με το ράσο του παππού. Πίσω ξάπλα, μάλλον. Όχι. Στον συνοδηγό. Πήρε και δεύτερο περιστατικό το περιπολικό μέσω του περιπολικό ήταν και μία άλλη κυρία που δεν ξέρω τι είχε πάθει, λιποθυμικό, μη λιποθυμικό και ήταν δύο περιστατικά που κατεβήκαν το περιπολικό. Και εγώ αναρωτιέμαι, εάν αυτό ήταν μία ανακοπή όπως συνέβη πριν 20 ημέρες, θα περιμέναμε μισή ώρα, μία ώρα το περιπολικό να αυτή να την πάρει χωρίς γιατρό, χωρίς τίποτα. Είχε μάρει κι άλλον. Εντάξει, τώρα σκεφτείτε το καταγγείλουμε για διπλή κούρσα. <laughs> Τι κάνετε με του στην πιάτσα. Κάνε την εικόνα. Πρώτον, όταν πέφτει η κυρία μέσα που βγάζει ο παπά στο ράσο, τη Την και... την λίγη και τη βάζει μέσα. Την πάνε στο περιπολικό και είχε άλλη μέσα. <laughs> Συγγνώμη, είναι και η κυρία που υποθύμησε. <laughs> το περιπολικό. Έχω <laughs> και ένα πτώμα στο πορπαγκάζ. Αν εκείνη την ώρα <laughs> χρειαζόταν κάποιο περιπολικό. Κανονικό, όχι σαν αστεροφόρο. Τι θα κάναμε. Έμπαινε ένα ακόμα για σύλληψη. Δηλαδή <Δεχε> χώραγε ένας δίπλα τώρα Να την κάνει έλα βάι βάι βάι βάι Να την κάνει αγκαλίτσα να την χαϊδεύσει το πίσω μέσα με το ράσο Με <Δεχε> το ένα χέρι για το άλλον και κούτσα, <Δεχε> κουτσα κουτσα, κουτσα ε, να την πάει Δεν <Δεχε> Δε λες που δεν οδήγησε και το πήγε ο μπάτσος Ε με κάνω και τον οδηγό Έρχεται το τραφματεοφορία και γκρινιάζεται από πάνω. Έχουμε πάρει περιπολικά, έχουμε παπάδε, παραπάνω παπάδε, άρα ράσα, Άρα έχουμε για την κρίσιμη στιγμή να, να, να, να αρθικεύσει την κυρία με το, με το ράσο του και γκρινιάζουμε από πάνω. Ε, αυτό είναι η μιζέρια. Όλα αυτά. Μην κλαι. Σώπασε κύριε Αδέσπινα. Όλα αυτά μαζί. <laughs> Μην κλαι, σου κοπεί, δεν θέλω κλάματα. Ε, εγώ συγκίνητο τώρα. Σε βλέπω έξω τώρα σπαράζω μέσα μου. Ρε τον μπάτσο, τι του είχε περιστατικό να, φι, να μπει μπάτσο και να βγει αδερφή στο νοσοκομείο μέσα με την ποδιά. Λοιπόν, αυτά. Ελλάδα 2-0. Είναι, είναι. 2-0, 2-1 και... και. βγαίνει ο υπουργό. Πρόκριση. Βγαίνει ο υπουργό Φάδωνη και λέει το εξή. Πότε θα λυθεί το ζήτημα του προσωπικού στο, στον τομέα τη υγεία στην Ελλάδα. Απάντηση. Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή. <laughs> θα έχουμε κενά. Τι κενά Συγκεκριμένα ναι. κενά, όχι σε μπάτσε. <laughs> <laughs> θα έχουμε κενά Εδώ, σε τραυματιοφορεί, σε οδηγού, σε γιατρού, σε αναισθησιολόγους αυτά τα κενά θα έχουμε. Και α αν σε με λεπτή τριχιά. <laughs> Τι να κάνουμε <laughs> τώρα στα νοσοκομεία. <laughs> και τα air που κόβονται στον Ευαγγελισμό πάνω όλα. <laughs> ε... Γάτε παλιότερα που <laughs> πέναν μέσα στη χειρουργία. <laughs> <laughs> έχουμε και... κάτι πουλιά. Πετάνε. Υπήρχε στους... πουλιά, θαύτι. Στα λάμπου. Πάμε Μπράβο, στον Ευαγγελισμό θυμάμαι. Ε, Είχε μέσα περιστερώνα. Ε, ε, τι να μην το χαλάρι τώρα, τι είναι το οικοσύστημα. Ε, ναι, δεν είχαν συντή να βάλουν, αλλιώ αυτό μπήκαν. <laughs> <laughs> <laughs> αλλά την ώρα που θε το σφακιανάκι δεν τον έχει. <laughs> και απουσιάζει και δεν βγάζει καινούργια συντή να βάζουμε για τα περιστέρια. Φαντάζομαι δεν θα επιστρέψει το σφακιανάκι, γι' αυτό τον λόγο. Μπαίνει στο περιπολικό να έχει τον πόνο σου να μπαίνει και να είναι δίπλα μια κυρία με άλλο πόνο και να είναι περιπολικό όλο αυτό. Να μην έχει κάνει κάτι κακό. Δεν παν στην επανε Στο, στο κέντρο Εντάξει, Υγεία. Εντάξει, τι βάνα, κυριοπέδα, πώ κάνει έτσι. Ναι, <laughs> αυτό λέω. Ασθενοφόρο δεν έχουμε στην έγινε, το έχουν πάρει χαμπάρι, κάνουν χρέη όποιο μπορεί. Δεν γρυνιάζουν ταξιτζίδε τώρα που παίρνουν τα καινούργια βανάκια και γίνουν ταξί. Όχι, τα βανάκια περιπολικά πρέπει καταλάβει. να γίνουν. Όχι ε, ταξί. Έχει καταλάβει ποιο είναι το νέο σχέδιο. Κυρανάκι Άδωνη να μπουν απειμιδωτέ στα ταξί. Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Το έχω ναι, ακούσει. Με ποιο Μες... σκεπτικό. Κάρμο ταξιτζή. Όλα αυτά. Εκεί θα γίνει η απογείωση. Εκεί. Εγώ λέω να του βάζω Είναι... και κο κοφτό μαγειό με κο τα κολομέρεια έξω να κάνουν και να βαγοσώστη αν περνά <laughs> από θάλασσα. <laughs> <laughs> Πάμε <laughs> λάντρο ξαφνικά όταν περνάει σε επαρχίακο. Στον οροπό. Ποιο παραλιακό κήμουρο εδώ, ποιο οροπό. Παραλιακή έχουμε Α, εδώ. δεν έχουμε θάλασσα. Δεν είμαστε οι Έγινα εδώ. Δεν το έχω το μυαλό μου σαν θάλασσα αυτό το βρωμό πράγμα εδώ πέρα. Η Ριβιέρα, τι βρωμό πράγμα. Κάνουν μπάνιο. Θα έχει με, ο ο, ο, ο ταξιτζής <σταξιζίσαι> θα έχει απεινηδωτή. Που είναι επιστήμονε οι ταξιτζίδες έτσι και... Ε, ε, Τώρα και γιατροί. Εσύ με τη μαμά του Κώστα Εγώ, typedis, εγώ... <σταξιτζί> <σταξιτζί> <σταξιτζί> που σα έκανα Το Κώστα ταξιτζή πρέπει να τον κάνω τώρα. Αυτό Τον κάναμε γιατρό ταξιτζής τώρα. Θα συνεχίσουμε με τον Άδωνη. Μιλάει ειδικά για την Έγινα. Για ποιο λόγο έχουμε μόνο τρει οδηγού ασθενοφόρων, Α, οι οποίοι λόμος. είναι, το ξέρουμε. είναι στην, στο Επιλέχω τηλέφωνο. Ο ΠΚΠ, δεν έχουμε είναι στο τηλέφωνο Έχουμε τρει οδηγού αστενοφόρου. Γι' αυτό είναι λόγο. Ο το οι ξέρουμε. οποίοι τρει οδηγοί δεν είναι στο χώρο που πρέπει να είναι. Πού είναι, Είναι παντού και <laughs> κάνουν δουλειέ, ακόμη και στα ρεπό και του ειδοποιεί με το τηλέφωνο. Α, Για να πάει Σαν ανέφη μέρη ασφαλή. Ο ασθενοφόρο, ασθενοφόρο αυτή την κυρία, εδώ που λέμε τώρα με το περιβολικό, έφτασε μετά περίπου 50 λεπτά. Γιατί ήθελε άλλα 15 να πάει να πάρει το αστενοφόρο από εκεί που πρέπει. Ήταν αλλού ο άνθρωπο. Μα είναι on call όπω λέμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι stand-by. Οπότε τον ειδοποίησαν. Οπότε τον ειδοποίησαν. Οπότε είναι. δεν μπορούν να σε έχουν και ένα στενοφόρο του πλάτη την πόρτα σα. Το είπε αυτό. Πώ δεν το είπε. Α, το είπε. Α, α, α, φίλε α, να το πει. Αυτό το πρωί το λέει. <laughs> <Αυτό> <laughs> λέει. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ωραία. Τώρα θα ακούσουμε όμω γιατί δεν έχουμε του πέντε οδηγού από τρει-πέντε την, Αίγινα, που για την υγεία, να φέρω, Το 2013 όταν για 30 Το 2025 βγάλουμε για τρει θέσεις και δεν βρίσκουμε κανέναν. Ξέρετε για ποιο λόγο είναι αυτό. Το 2013 ακόμα δεν είχε δουλειά. Και μόλι έβλεπε 9 πρόσωποι πήγαιναν να φτιάξουν δουλειά στο δημόσιο. Το 2025 συνέγιναν, επειδή πάει πάρα πολύ καλά ο τουρισμό του, οι οδηγοί συνέγιναν να βγάζουν πολύ πιο πολλά λεφτά δουλειά που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα από ότι να πάνε στο κέντρο υγείας. Τώρα αυτέ είναι συνέπειε τη επιτυχία. Ευτυχώ! Ακούστε τι λέει. Δηλαδή. <laughs> <laughs> το ότι πήγαν οι κυρίε, οι δύο, η Μιλιπόθημη και οι άλλοι με τον Αφιένα. Ε, επιτυχία. Ε, είναι επιτυχία του Κάνετ Μπασικό. Αυτό, αυτό, αυτό ήθελα να καταλάβω. Το ότι δεν έχουμε τρεις, πάνω από τρει τέτοιου. Πέντε αντί για έχουμε τρει και δεν αντί... έχουμε πέντε. Ναι, είναι επιτυχία. Ναι. Αυτό είπε. Με άλλα λόγια, αλλά αυτό είπε. Αυτό, όχι, αυτό είπα ακριβώ. <laughs> δεν, δεν το έχουμε μοντάρει. Δεν, αυτό είναι. Οι συνέπειε τη επιτυχία είναι αυτέ. Το ότι θα πεθάνει ο άνθρωπο. Ότι δεν θα, έχουμε, θα μεταφέρονται με τα ράσα κάτω, θα μεταφέρονται με το περιπολικό, θα μεταφέρονται με τον τάτσουν. Δεν θα έχουμε νοσοκομιακούς, δεν θα έχουμε νοσηλευτέ. Δεν θα έχουμε αυτό που πρέπει, γιατρού. Αλλάζουμε όλα λίγο τι έννοιε και ζούμε καλά. Αυτό. Δηλαδή, α, αυτό ονομάζουμε επιτυχία. Ε, τελείωσε. Είχαμε η... λάθο γνώμη για την επιτυχία. Ο κομπά δεν Και η αλαζονία είναι σε άλλα επίπεδα. Τέλειο. Έχει εκτοξευθεί. Τε... Να, ακόμα παραπάνω να πάνε. Τελείωσε αυτά. Ε, θα σου βάλω τώρα μια μουσική, θα την ακούσει. Είναι παλιωμοδίτικο τραγούδι, αλλά εσύ είσαι λίγο βίντεο τύπο. Θα θυμηθούμε εμείς εδώ ή λίγο μεγαλύτεροι, καλοκαίρι, στα αυτοκίνητα τα λίγα, ή στα πουλμαν, ή στα λεωφορεία. Θα ακούσει τον ήχο Τις και θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε. Θα, θα ταξιδέψουμε σε πιο πίσω έτσι κόνε, καλοκαιρινέ όμω. Πού σε πάει αυτό, δεν σε πάει έτσι παλιά. Ε, μπουσούκα νύχτε, μαγικές, ονειρεμένες Ναι, αλλά έχει κάτι ανάποδα. Είναι αυτό που αυτό. είπα εγώ λίγο καλοκαίρι. Έχει, ανεμένα ταξιδιά, έκοψε με το μικρό μου. Δηλαδή, θε να βάλεις ένα φουλάρι που άστατα μαλλιά σου. Ωραία, ωραία. Για να μην σε πάρει Κρατάμε το μικρό. Κρατάμε το φουλάρι και πάμε να δούμε πού αναφέρεται. Μουσούκα. <Ρεκδοί> πάντα στην καρδιά κι αν τα φύγω μακριά σου κι αν χαθώ τι χλωμή σου ομορφιά θα νοσταλγώ γλυκιά μου σα γιονάρα με πόνο και λαχτάρα εσένα πάντα θα ζητώ Ωραίο, το έχω ζήσει με τσόκαρο εδώ. <laughs> Τέτοιο έρωτα με τσόκαρο ξύλινο. Αυτό το που σφαγιαρίζει την παλά με ο πίσω, όταν βesse σκαλιά. Εδώ είναι Σαγιονάρα. Εδώ σαγιονάρα είναι Σαγιονάρα έχει αυτό. Σαγιονάρα και αυτό μα πήγε. έχει πάθο μέσα. Ε, το, το έχει αγγελόπουλος, αγγελόπουλος, αυτό ναι, Ο Αγγελόπουλο. Όταν τραγουδάει ο Αγγελόπουλο. Όταν ο Αγγελόπουλο βγήκε ακόμα με Κινέζα. <laughs> αυτό καταλαβαίνω. Ιαπωνέζα μήπω. Γιαπωνέζα, ναι. Το αυτό είναι... εννοεί. Τη Σαγιονάρα εννοεί. Τη παντόπλα που δίχαλι. Γιατί δεν καταλάβω. Τι λέγαμε δίχαλη. ζωή με πέντε δεν υπήρχαν. Τη δεκαετία του 50, τέτοια. Αποκλείεται να μιλάει για πρόσωπο. Τι πρόσωπο. Τι, να μιλάει... Πρόσωπο, Όχι, δεν να... Το μιλάει. Λάθρο, να μιλάει για πρόσωπο. Απρόσωπο. Απρόσωπο. για σαγιονάρα. Αποκλείεται. άνα είναι σαγιονάρο οφειλόφιλο. <laughs> Αυτή η γνωστικά στα ανθρώπου. <laughs> θυμίσω... Να με σαγιονάρε. Να σου θυμίσω ότι σε αυτόν τον τόπο. Με τις παντόφλες ναι. έχουμε προϊστορία. Και να κλείσουμε με την Κοζάνη. Εκεί είχαμε το προσκύνημα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Έχουμε το προσκύνημα τη παντόφλας του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κοζάνη. Και μάλιστα ε, το Twitter κάνει πάρτι, όπω καταλαβαίνετε, yeah, με βέβαια. τέτοια θέματα. Προσφέρονται και για χιούμορ, αλλά και για αντίδραση. Το και, και με, και με για τον Άγιο αυτό θέλει τον το ο Με το σκήνομα του Αγίου ακριβώς Παϊσίου, της Παντόφλας, το χιτόνιο το χιτόνα μάλλον και το Κάθεξη. Τη ναι, ναι, ακριβώς ναι. Δημήτρη. Η Παντόφλα, Ας, πότε έζησε ο Άγιος Πύριος ως μας. Η Παντόφλα ζει φίλε, μην ασχολείσαι. Είναι εντυπωσιακά αναλύωτη η Παντόφλα του Αγίου Είναι, σε καλή <laughs> κατάσταση. Έχει πάει ναι. κόσμος και έχει προσκυνήσει παντόφλα. Έχει προσκυνήσει και εδώ προσκυνούμε την Αγία Παντόφλα. <laughs> εδώ ο Άγιος Μίκη τα ξεπετχέται απέτσι από την παντόφλα. Εδώ το πίσω μέρος έχει πιάσει τέρτσα. Τι παντόφλα ήταν. Όχι <laughs> δεν ήταν το πόδι, ήταν η παντόφλα μόνο. <laughs> ναι, το πόδι έχει πιάσει τέρτσα. Μας. <laughs> το πόδι δεν ήταν εκεί σου λέμε. Του αγίου. Στη στην παντόφλα γιατί ο τα Κρυπίδης έμεινε εκεί να, ναι, ναι. Ναι. Εδώ θέλω να πω Έχουμε τραγουδήσει σαγιονάρα Έχουμε προσκυνήσει παντόφλα Κάστανα, <laughs> Ζώνε. Γενικώ έχει παίξει πάρα πολύ όλο αυτό Οπότε για να κλείσουμε να πακούσουμε και τη συνέχεια Γιατί έχει πόνο Η σαγιονάρα ακόμα η σαγιονάρα. Ε, Δεν έχει πόνο η σαγιονάρα Σαγιονάρα Σαγιονάρα Τα γλυκιά μου μα χωρίζουνε Η φτωχή καρδιά σου, η φτωχή καρδιά μου τη ραγίζουνε Και <Καιχελιά> παντοτινά σαν γιονάρα μου μικρή za gierna στην πλανήτη Ανατολή, Σajonara Ναι, ήταν μικρή, γι' αυτό έχει πόνο τελικά. Δεν του χώραγε. Τον χτύπαγε. Ησαγιονάρα. Σαγιονάρα η, σαγιονάρα είχε, η μικρή. Είχε, γι' αυτό έχει. σου είπα, είναι για υπόδειγμα. Είναι υπόδειγμα. Καλά, έχει πόνο ησαγιονάρα, έτσι κι αλλιώ. Αν την πετάξει μάνα από μακριά. Έχει, έχουμε φάει σαγιονάρα όλοι. Βέβαια, έχει την τραγούδιση ο άλλο. Έχει πονέσει από σαγιονάρα. Μα γι αυτό σου λέω. Όλα, όλα έρχονται και κουμπώνουν. Ναι. Λοιπόν, πάμε, πάμε. να κλείσουμε διαφημίσει, γιατί έχουμε πέσει έξω. Είναι η πρώτη Πέμπτη τη σεζόν 2025-2026. Και δεν ξέραμε τι μέρα είναι. Πέμπτη, ναι, πέμπτη ναι, ναι. είναι. Πέμπτη ναι, ναι, ναι. Φάνηκε από αυτά που ακούσαμε. Ναι. Μετά από όλα αυτά, άντε εσύ κάνει παράσταση τώρα, γιατί ήμασαι, γράψει εκεί Ναι, εντάξει, βοηθάνε και αυτά τα δύο. ποτέ ότι σε ένα περιπολικό μπαίνει μια κυρία που είναι τριγμένη με σου. Δεν το βάζει. Είναι, είναι μέσα και μπορεί να μπει και εγκληματία, γιατί όλοι μαζί με χειροπέδρε και χωρί και πάνε όλοι κάπου. Όχι, oh, να το έχω προβλέψει. Ακραία oh. μορφή μπαλούρδου είναι αυτό. Δηλαδή να πει στον παλίρκο. Πώ θα ας πούμε, απογειώσουμε τον παλίρκο. Α του λέγανε τι ακραία είναι αυτά. Δηλαδή. Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν γίνονται πουθενά. Δεν μα έβασε και ό,τι σου το κεφάλι το γράφει. Κοίτα, Θάβαζες <laughs> εσύ ότι ζητάει ο άλλο από τον καμένο. Που είναι δίπλα με την Κίμπερλι, την έχω δίπλα μου αυτή τη στιγμή. <laughs> δεν θα γιατί ο καμένο θα... έχει στήριξη των Αμερικανών για αρχή. Ναι. Ε, μα έδωσε τόσου Αμερικάνου καμένου. Πάρα πολλά έδωσε η ναι, ναι. Όσα δεν είχαν δοθεί με την πρώτη φορά αριστερά όλα αυτά. Ναι. Τι και πάρει και Αλεξανδρούπολη και πάρει και βάσει. Πάτα όλα. γενικώ. Πώ να μην έχει καλέ σχέσει. Καμένος... το μέλλον του, Φιλίε δεν χαλάνε για ένα μακεδονικό όνομα ένα mm. τέτοια. Ναι, γιατί να χαλάσουν, δεν καταλαβαίνω. Δεν χαλάσανε, ορίστε. Μια χαρά είναι. Ε, το καλό είναι ότι έχουμε. Το καλό είναι ότι αν έρθει ο Λέξ και έρθει με τον Καμμένο, είναι ακόμα καλύτερα. Προφανώ. Mm. Τώρα που είναι και ξανθό ο Καμένος. Mm. Ναι, ναι. Και δούση. Ξανθός Καμένος. Τι λένε <laughs> <laughs> <laughs> <Ε>, ξανθό καμμένο. <laughs> με τη φάτσα του Δούση πλέον. Ναι, όλο μαζί. <laughs> <laughs> Ταξιδιάρικο. <laughs> Όπω και να το πει. Είναι ο Δημήτρη Οικονόμου σήμερα το πρωί στο Sky. Και μιλάνε για την, την αγορά, την ακρίβεια και τι θέλουν θέμα. κάνουν. Ποιο θα μιλήσει για την αγορά αυτή που είναι μέσα στην αγορά ναι. τώρα, Κάνα άλλο, άσχετο. Τίθεται ένα θέμα ελεύθερου ανταγωνισμού. Και Αν κάνουμε μια τράπεζα κρατική που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα λυθεί. Είπαμε ότι πρέπει Ή να γίνει αυτό. Μια ΔΕΗ, το ΔΕΛΤΑ που λέει ο Τσίπρα, θα το μιλήσουμε και γι' αυτόν. Ναι. Να φέρουμε λέει, το ΔΕΛΤΑ πίσω, αυτό θα μα στο πρόβλημα σήμερα. Όχι Ή ο ανταγωνισμό. Η που... ελεύθερη οικονομία που δουλεύει Α, παντού. Είπε στη Μαγική, εμεί λέμε το Δέλτα. Πώ λειτουργεί αυτά τα έξι χρόνια πίσω. ο ανταγωνισμό? Δεν θέλουμε κράτο. Απο... Όχι, για να πούμε εμείς ελεύθερο, ελεύθερο πού... ανταγωνισμό. Είδε εδώ το λέω. Δημητή οικονομία δεν θέλουμε κράτο. Θέλουμε ελεύθερο ανταγωνισμό. Mm -hmm. Εγώ θέλω να καλέσω όσου θυμόμαστε. Ε, πριν είχαμε πριν κάποια χρόνια ήταν μόνο οι ΔΕΗ. Που πληρώνουμε του λογαριασμού εκεί. Τώρα έχουμε 7-8 παρόχου. Αν δεν κάνω λάθο. Που υπάρχει ανταγωνισμό. Που υπάρχει βεβαιαία και πότε ήταν πιο φτηνά. Δεν ξέρω τώρα. Πότε ήταν πιο φτηνά. Στο φωτόπουλο θα φτάσουμε τώρα. Ναι, Στο φω... ναι, ναι, ναι, ναι. Πότε ήταν πιο φτηνά. Με έχει. το μονοπόλιο το κρατικό. Έχει Τι μετά. Είναι, τώρα δεν είναι, δεν έχουμε προσφορέ. Είναι. τα καρτέλ κάνουν δουλίτσα. Θέλω Αυτό θε πω... να πεις απ' έξω απ' έξω. Λέ... Του okay. έχει για τέτοιου. Ναι. Ότι κάνουνε καρτέφανος και μα ρουφάνουν το αίμα. Παίρνουν την υποδομή του κράτου. Δηλαδή κρατικού δεν θέλουν το καλό μα. Δεν θέλουν αυτό το, το αγαθό να είναι με έναν τρόπο απλόχερα παντού. Παίρνουν τι την υποδομή, του πυλώνε, τα εργοστάσια, τα φράγματα του κρατικού μονοπωλίου και θησαυρίζουν κάποιοι έτσι. Θα μπορούσε να το κρατικό μονοπόλιο. Όχι, το, το παίρνουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τι, θα τι, θα Τι Ά. λέγαμε, κάτι για τη Σοβιετική Ένωση, λέγαμε πάλι. Δεν θυμάμαι ναι, με μάμα, τα μάμα, σχολεία, την Ινδία. Κάτι υγεία, σωστό κάτι θα λέγαμε, μάλλον. <laughs> ε, <laughs> ε, αυτά. <laughs> λοιπόν, τα λέει αυτό ο Δημήτρη Οικονόμου. Περνάνε δύο λεπτά Α, στη ναι. συζήτηση και λέει τα εξή. Ακόμα Α, και στο αλλά, παράδειγμα των τον, τον τηλεπικοινωνιών, Άρη, που λέγαμε να φύγει οτέ, να φύγει οτέ να τελειώσουμε με τον οτέ, να τελειώσαμε με τον οτέ Και πήγαμε στι ιδιωτικέ εταιρείε. διε τιμέ έχουμε. Και όλε οι εταιρείε έχουν πάνω κάτω τι ίδιε τιμέ. Έχουμε ανταγωνισμό. Δεν μα έλεγε να έχουμε ανταγωνισμό. Τι γίνεται τώρα. Τι έγινε, η σύγχυση. Ναι. Και η επίγνωση ότι υπάρχει και κάποια πραγματικότητα. Μπορώ να πω παπάντε πολλέ, αλλά παιδιά το ξέρουμε όλοι. Πάντω. Δεν ε... γίνεται για τον ανταγωνισμό για να έχει όφελο ο καταναλωτή. Γίνεται όλο αυτό. Για να πλουτίσουν αυτοί για να πλουτίσουν που θα πάρουν φωτογραφικά αυτέ τι αντίστοιχε εταιρείε. Χωρίε και τα λοιπά. απαραίτητα κεφάλαια. Ναι, Χαριστικά σχεδόν. Με δάνεια που δεν αποπληρώνονται ποτέ. Όπω η Δημοκρατία μέχρι σήμερα. Έτσι και αντίστοιχες εταιρείες Είναι μεγανισμένοι με... για πάντα Και κάνουν και τον Μάγκα και Κουνάνε και τον Δάχλο Και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά αυτό Όπως, έχουμε δει. Ο, ε, όπως και στα παραδείγματα που έφερε τώρα η ΔΕΗ Στον ΟΤΕ Στον οσέ, Παντού Πολύ καλά Στον Θα με τον ΟΣΕ Ειδικά όταν τα ξεπουλήσανε όλα Η ιδιωτική πρωτοβουλία τα έχει κάνει Θύμισε, από τέλη και πάνω. Φίλο εδώ, ακροατή, μου θύμισε με τη διαφήμιση πριν που βάλαμε του καμένου το τρενάκι. Mm. Ότι αυτό το τρενάκι, όχι του καμένου, το πουλήσαμε και 45 εκατομμύρια στους Ιταλούς Είχε ελένικ Train 40. και να τα αποτέλεσε. 45 το έδωσε ο Τσίπρα. 45 το έδωσε, αλλά έχει και 45 Να δίνουμε κάθε χρόνο. Φοροελάφρυνση. κάτι τέτοιο. Τι τους ναι, έχει, κάθε χρόνο του δίναμε. <laughs> Έτσι κάνω κι εγώ εταιρείε. Mm. Έτσι είμαι κι εγώ υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού. με πολιτικό. Με μια ομάδα πολιτικών φτιάχνουμε μια εταιρεία, εγώ είμαι μπροστά, είμαι σίγουρος ότι θα μου το δώσουν, μου το δίνουν, βάζω στον καταναλωτή κόστη κτλ. Γιατί έχω έξοδα, εισπράτω, λαδώνω και τον πολιτικό και έτσι έχω γίνει επιχειρηματία εγώ και υπάρχει ο ελεύθερο ανταγωνισμό. Είσαι χαλβά όμω, δεν τα κάνει αυτά. Δεν τα κάνω. Είσαι χαλβά. Και μετά τα... σου παίρνουν οι άλλοι τι ευκαιρίε, α πούμε. Δηλαδή, μπορεί να γίνει πέρα... και τράπεζα. Βάζει 50 λεπτά σε κάθε συναλλαγή. Να βγήκανε τα παραπανίσια που γκρινιάζει <laughs> ο Άθωνος Αλλά τράπεζα κάνει κι άλλα δεν χρειάζεται Όχι, να κάνει Όχι θέλω να πω αυτό. ακόμα και από το πολύ μικρό Ή και αυτή η πάροχη από τι στρογκυλοποιήσεις Που βλέπουμε αμόρει εντάξει τι είναι αυτό η στρογκυλοποίηση σιγά το, Τα βλέπεις που έχει κάτι στρογκυλοποίηση Κάτι λίγα εντάξει, λετά κάνει τη δυσμασία Θα το δώσουμε 75,32 Κάντω 50 α, και το χαλάλι α, σου Κάνεις ένα καφέ ρε Γιατί αν το κάργο θα μου και είναι 18 έντσακια. Δηλαδή θα βρίξει στον δρόμο. Σκύψει να πάρει 5 πέντε κάτω. Όχι, να φρεμάσει να πίσω Ό, τι να είναι Ευκαιρία ψάχνουμε. Ήταν με σέντρε πια. Παλιά πέρα έχει το τώρα. Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτό. αλλά δεν υπάρχει είναι να τι Μόνο στην Ελλάδα. Μετά από λίγο λέει δεν υπάρχει στην τηλεφωνία. Α, λέω, εντάξει, okay. Αρέσει όμω που ακούς. λε ότι θα πει πάλι φυλακέ, αλλά όχι, αυτό. το δω. Μα είναι ωραίε, να τι έγινε μέσα σε ένα εκείνες. λεπτό γίνανε αυτά. Σου λέω ποιο γράφει κείμενα. Ποιο γράφει κείμενα σε όλου αυτού και ποιο γράφει κείμενα στη χώρα. Ναι. Η χώρα πάει με κείμενο. Δεν πάει έτσι, Τροτία. Βέβαια είναι πια. Όλο αυτό με την έννοια. Εδώ γεννήθηκε. Ναι, εντάξει, αλλά συνεχίζει τη <laughs> χειλή. Και η και το αρχαιοδράμα. Θα παρακολουθήσουμε τώρα άλλο ένα απόσπασμα τέτοιων κειμένων. Είναι ο συνάδελφος Σταμάτης Ζαχαρός. Oh, ε, την προ προηγούμενη εβδομάδα από oh, ήταν oh, στη Σύρο... Τίποτα πιο εκλεκτό δεν oh, έχει. Oh, το oh, εκλεκτό oh, oh, εκλεκτό okay, το okay, πας. Yeah. Ε, στη Σύρο κάνανε κινητοποίηση γιατί είχε έρθει ένα ε, κρουαζιερόπλιο με Ισραηλινούς. Και δεν είναι ότι είχε έρθει το κουράγιο Όπλαιο, αλλά το λιμενικό είχε αποκλείσει σχεδόν το μισό λιμάνι στη Σύρο και διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι και οι φορεί εκεί και κατά τη γενοκτονία. Αλλά και μην κλείνεται και το χώρο. Ναι. γιατί είναι και πάρκινγκ εκεί, η Σύρο δεν έχει κλείνει. Τώρα έχουν πει ότι και οι τουρίστε τώρα θα κλείνουν για τον χώρο. Και, α, α, βγάζει, λοιπόν, και βγάζει λοιπόν στο Μάτι Ζαχαρό μια κοπέλα που ήταν εκεί στην οργανωτική επιτροπή, να πούμε των κατοίκων τη Σύρου που διαμαρτύρονται για όλα αυτά. Εσείς εμποδίσατε τους τουρίστες να κατέβουν στο νησί. Και στα δικά μου μάτια αυτό είναι μια πράξη αυτοδικίας. Εσείς πώς το βλέπετε? Ωραία. Ας δούμε λίγο πρώτα απ' όλα το λεξιλόγιο μας, αφού ξεκινήσαμε από εκεί. Αυτοδικία γιατί? Γιατί φτάνουμε να λέμε για αυτοδικία? Είναι μια κοινωνική αντίδραση. Όχι. Ασκήσατε Μάλιστα... βία. Okay. Α, τώρα... Ασκήσαμε βία, σε ποιον. Αφού του εμποδίσατε να κατέβουν. Εμεί δεν ήρθαμε σε καμία επαφή με κανέναν άνθρωπο το καράβι. Σε καμία επαφή. Εάν κατέβαιναν, δεν θα εμείς Εμεί ήμασταν στην πλατεία Κανάρι, το καράβι είχε δέσει στο νησάκι, είχαμε μια απόσταση μεταξύ μα κάποιων αρκετών δεκάδων μέτρων και δεν ήρθαμε σε καμία προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν τουρίστα, με κανέναν επιβάτη. Αν όμω. Ναι, δεν αν. Τι, δεν ήρθες. <σχει> <σχει> τι με νοιάζαν, δεν ήρθε. Το Ξεκινάει ότι ήρθε. Mm. Δεν ήρθαν γιατί είναι το λιμενικό, προστατεύει του τουρίστε και του είχε κλείσει. Η διαμαρτυρία των κατοίκων. Δημοσιογράφο. Ανθρώπων... Να... Ναι, ναι, ναι. Δημοσιογράφο. Η, δημοσιο... η διαμαρτυρία των ε, κατοίκων δεν ήταν ε, για τους τουρίστε, ήταν ότι έχει αποκλείσει το μισό νησί. Ναι. Είναι λίγο δουλοπρεπή αυτή η στάση. Θα έλεγε κανεί κάτι τέτοιο. κανεί. Είναι παράλογοι ε, ε, για πολλού λόγου. Και ρωτάει εδώ στην αρχή, νομίζοντα ότι έχει γίνει διαπληκτισμό μεταξύ κατοίκων και τουριστών. Του λέει η κοπέλα δεν έχει γίνει και αρχίζει τα αν. Mm. Εκεί πλέον έχεις αποφασίσει ότι θα το πας έτσι, σου αλλάζει η πραγματικότητα την κατάσταση, αλλά εσύ επιμένει. Θα το, το χτίζεις. Ότι αν όμως ναι, ναι, τι είχε θα γίνει αυτό, τι ακριβώς θα γινόταν. Ενώ με το χείμμα. Ξεκίνησα να κατέβουν μερικέ δεκάδες οι οποίοι εφόναζαν συνθήματα υπέρ του Ισραήλ και τραγουδούσαν να καεί το χωριό, ενό τη Σύρο και ειχθούνσαν τις σημαίνει του Ισραήλ και η ασφάλεια του κρουαζιερόπλου τους ξαναέβαλε μέσα και δεν επέτρεψαν να γίνει αντιδιαδήλωση. Ωραία. Μου περιγράψα το περιστατικό, αλλά επειδή ο τηλεπτικό χρόνος είναι αμύληκτο. Κάνω ερωτήματα και θέλω απαντήσει. Εάν κατέβαινε. Έναν. Θα κάνατε κάτι ή θα του αφήνατε να κάνουν διακοπέ, Εμεί δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το ερώτημά σα. Το ξανακάνω, αφού δεν τυπήσουμε. το καταλάβατε. Κανέναν άνθρωπο υπονοείται γιατί το είπατε πριν και ευθέω. Είπατε αυτοδικία. Ναι, γιατί Εμείς θεώρησα ότι του εμποδίσατε. Αφού το θεώρησα. Τι θα κάνουμε τώρα, να μην θεωρεί. <ΣΣ> Μα πολύ σωστά. Δηλαδή, να μην έχει θεωρία δημοσιογράφου, να έχει ρεπορτάζ. Και άμα αρχεται... είναι έτσι, γίνομαι και εγώ δημοσιογράφο. Μα χαίρομαι πολύ. Και να έρχεται τώρα η πραγματικότητα και να του λέει: Εμεί δεν ακουμπήσαμε κανέναν άνθρωπο. Αφού εγώ το είχα στο μυαλό μου, το ακουμπήσατε άνθρωπο. Ότι mm. του ορίδατε. Α, σε πω στον μ... πρόλογο μου, είπα ότι έχετε. Και είναι αυτοδικαίω. Δηλαδή, θα αναιρέσουμε τον πρόλογο, επειδή Ό, δεν έγινε αυτό. Ποτέ δεν διαψεύδεται δεν δεν μπορώ τώρα να να καταλάβω τώρα. Πραγματικά η κοπέλα αυτή μου φαίνεται... Η yeah, Αναρχοάπλη, τώρα Μπίρκενστοκ. Έλα, yeah, τα, τα, τώρα. τα ξέρουμε αυτά τώρα. Πραγματικά τα ξέρουμε τώρα, ας, φασαία. Φασαία. Τι είναι hey. η φασαία. αλήθεια, θα πει ο Φασαίος. Όχι, βέβαια. Ο δημοσιογράφος θα πει την αλήθεια. Κι που, που θεωρεί. Συνεχίζουμε. Πολύ ωραία. Και εσεί ω τι το κάνατε αυτό. Θέλω να πω, θα σα το δώσω με ένα παράδειγμα. Εάν όπω εσεί που δεν θέλατε αυτή την απαγόρευση, μαζευόταν και άλλη μια ομάδα που ήθελε την απαγόρευση, ήσασταν διατεθειμένοι να ξεκινήσετε πόλεμο. Ε, δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σα. Δεν είμαστε εμεί αυτοί που πολεμάμε. Εμεί θελήσαμε κιόλα να δώσουμε δημοσιότητα και ε, να αντιδράσουμε σε έναν πόλεμο, σε μια γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχουμε... Κυρία Δρόσου, μου λέτε πάρα πολλέ πληροφορίε ταυτόχρονα. Γενοκτονία, τουλάχιστον Τα νούμερα δεν υποδεικνύουν. Πόλεμο υποδεικνύουν και απώλειες. Γενοκτονία δεν υποδεικνύουν. Γιατί εντάξει το είμαστε τα υπερβολικοί. Όχι. Εντάξει τώρα. Κοίταρα δεις. Να. Υπάρχει ένας Χασάς ΟΗΕ. σκοτώθηκαν δυο άνθρωποι τώρα. Ε, δύο δεν σκοτώθηκαν. Ε. Χιλιάδες. Ε. Υπάρχει ένας ΟΗΕ, ε, πέλα. Ε, ΟΗΕ που λέει γενοκτονία. ΟΗΕ δεν είναι χαμά. Μήπως δεν θε... είναι οι άνθρωποι τη Σύρου, που, θεω... όμως, δεν θεωρεί... είναι η αξιότητα η ταβέρνα. Μήπω ο ΙΕ θεωρεί ότι είναι γενοκτονία. Όχι. Το έχει πει. Σαν το Ζαχαρό που θεωρεί. Το έχει πει. Α. Το έχει πει κανονικά, το έχουν πει οι κυβερνήσει, το έχουν πει όλε οι οργανώσει ανθρωπισμού του πλανήτη ότι αυτό που γίνεται εκεί είναι γενοκτονία. Σελουτά, παιδί μου, Αλλά τώρα Και ο Ζαχαρό βλέπει κάποια νούμερα μπροστά του. Ναι. Εντάξει. Αυτό ακριβώ. Είδε τα νούμερα και έκανε μια σύγκριση. Είναι δύο εκατομμύρια οι Παλαιστίνοι και οι απώλειες σύμφωνα με το Υπουργείο Υγεία τη Χαμά είναι 55.000. Γιατί είναι γενοκτονία αυτό. Εντάξει. Με, μέχρι και Ξέρετε όλοι... Ξέρετε άνθρωποι Τώρα, στο εσείς, δεύτερο παγκόσμιο αν πόλεμο. Αν θέλετε να φτάσουμε να πούμε για τον ορισμό της νομίζω δεν έχω έρθει γι' αυτό. Ξέρετε πάντως, πόσοι άνθρωποι. Σα εξηγώ του λόγου τη διαμαρτυρία μα. Μισό λεπτό. Βρήκη, ναι, αλλά νεκαιριά. και εγώ δεν μπορώ να τα αφήνω να περνάνε έτσι, γιατί στο δεύτερο παγκόσμιο yeah. πόλεμο θανατώθηκαν θα πολύ περισσότεροι Έλληνες από 55.000. Για αυτό δεν λέτε. Δεν λέτε και ούτε για την Κύπρο, λέτε. βασικό. Ε, επιχείρημα. βασικό. Εδώ λέει ότι 2 εκατομμύρια είναι οι Παλαισθήνοι, έχουν σκοτωθεί 55.000, δεν είναι γενοκτονία. Αν σκοτωθούν και τα 2 εκατομμύρια του, είναι μπορούμε να πούμε καθαρά, ξεκάθαρα, να τα νούμερα το λένε. Πήγε να γράψει εσύ η επιθεώρηση πριν γίνει. Όχι, ο, ο, ο Ζαχαρό είναι, είναι ρόλος Κανονικά. Είναι ρόλος δεν είναι. Τώρα που το είπαμε έτσι, εσύ πότε έχει παράσταση, αν επιτρέπεται δηλαδή. Λε, ναι, όχι, επιτρέπεται. <laughs> δεν είναι ότι θα σου το κρύψω τώρα και δεν είναι και τόσο αδιάκριτη αυτή η ερώτηση. <laughs> δηλαδή, ξέρω, οπότε αλλά... θα την καλύψω. Στι 18 του μηνού <laughs> στη Θεσσαλονίκη <laughs> ναι. Ε, συμμετέχουμε στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ παραδοσιακά και στι 25 του μηνού. Στην Αθήνα, στο Παρκοτρίτσι, συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ Αθήνας. Δηλαδή, ξεκινάζουμε ΚΝΕ δηλαδή. Ξεκινά, ναι, κάθε χρόνο ξυπνάμε. ΚΝΕ. Mm. Η ΚΝΕ προηγείται όλων. Ναι. Mm. Χρονικά. Και φαντάζομαι, θα έχεις όλα αυτά που ακούσαμε ε, σήμερα. Θα έχω, θα έχω όλα αυτά. <laughs> Τώρα, θα έχω όλα αυτά. Τι θα γράψετε, θα τα βάλω στη σειρά. <laughs> μην περιμένετε θα κάτι. Τα θα τα θυμίσεις. θυμίσω, δεν μην, μην περιμένετε δείμεις. κάτι άλλο από αυτά. Έτοιμο είναι το εγκείμενο. Και μετά πολλά. ξεκινάμε ο από το Νοέμβριο ξεκινάμε τετάρτη στο Σταυρό του Νότου. Εντάξει, θα, θα τα, τα, πούμε, αυτά, και θα τα, τα θα πούμε και για τα φεστιβάλ, όσο έρχεται ο καιρό. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε εδώ, διαφημίσεις. Μαγαζίνο σε λίγο, παρασκευή αύριο, τα υπόλοιπα. Γεια σας.